Στοίχη 32 ιδιαίτερο οδηγήρια την χριστιανική ζωή. 25. Δι' αυτό, αφού αποθέσετε μια φορά για πάντα το ψεύδος, να λαλείτε αλήθεια ο καθένας σα με τον πλησίων του, διότι αποτελούμεν όλοι μας ένα σώμα και είμεθα μεταξύ μας μέλη ο ένας του άλλου. 26. Οργίζεστε όχι από εγωισμόν και ιδιωτελή ελαττήρια, αλλά μόνον εξ αγνού κατά Θεόν Ζήλου, ώστε να μην αμαρτάνετε. Εάν δεν συμβεί να παραοργιστείτε μεταξύ σας, σπεύδετε προς συνδιαλαγήν, ώστε να μην σας προφθάσει οι δύσεις του ηλίου, αλλά να συμφιλιώνεστε προτού έλθει νύκτα. 27. Και μην δίδετε ευκαιρίαν εις τον για να εισχωρεί μεταξύ σας. 28. Εκείνο που κλέπτει, ας μην κλέπτει πλέον, Ας κοπιάζει δε περισσότερο και ας εργάζεται το έντιμον βιοποριστικών έργων με τα χέρια του, για να έχει να μεταδίδει και εις εκείνον ο οποίο έχει ανάγκη. 29. Κάθε λόγος βρωμερός ας μην βγαίνει από το στόμα σα. αλλά αν υπάρχει κανένας λόγος καλός και κατάλληλος να οικοδομεί την παρουσιαζομένη ανάγκη, για να δώσει πνευματική νοφέλεια και να μεταδώσει χάριν στου τους Αυτό αυτός ας λαλείται από εσάς. 30. Και μην λυπείτε με τα βρομερά λόγια σας το Άγιον Πνεύμα του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε και ω ως δική Του δια την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας οπότε θα επιτύχομαι την τελεία αναπολύτρωση. 31. Κάθε εσωτερική δυσαρέσκεια και θυμός και οργή και παράφορο σκραυγή και ύβρις κατά του πλησίον ας σηκωθεί και ας εξοριστεί από σας, καθώς και κάθε κακεντρέχεια. 32. Γίνεστε ο ένας προς τον άλλον ευεργετικοί, με πονετική καρδία, συγχωρούμενοι μεταξύ σας καθώς και ο Θεός δια του Χριστού σας συνεχώρησε.